Ela, don't you say Jesus? Ela, Jesus, rise up! What are Jesus, nest. Christos, Jesus, rise Καλά, εσύ. Καλά, να σου πω τώρα που ακούω κάτι τώρα. Θέλω να μιλήσει τώρα με τον κύριο Βασίλη που λέει τώρα. Ρεμπεσχέσει, είμαστε... είσαι μπίτη τελείω. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. <συσίλια> Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Εμεί δεν είμαστε ρεμπεσχέδε. Ε, καλά, παράταμε, <συσίλια> παράταμε. <συσίλια> παράτα <με. συσίλια> δεν είσαι μπίτη. Δεν κουβεντιάζει. Δε, δε, Άιτε, δε, δε, δε, παράταμε. Θα ρωτάει ο κύριο Βασίλη, θα απαντάει τώρα. Επιτέλου. Ένα διάλογο σωστό. Αλλά να μιλήσει και ο Κυριάκο λίγο και να το απαντήσει για το αυτό τη αδερφή του. Που λέει το αυτό τη αδερφή σου που που λέει. Ω ναι, το χει Καλημέρα, θα μ' αυσιφίσεις. τι γίνεται Που κουέζει το Ναι, Αποστολή. Ναι, εγώ. Λοιπόν, η Ντόρα είπε πω είσαστε τεμπέληδε, έτσι δεν είπε στο ΣΚΑΙ. Ε, τεμπέληδε, ναι, τέλο πάντων, ναι. Ναι, αυτή η οικογένειά της έχει δουλέψει κανένα. Τον κόσμο, γιατί. Με επιτυχία τον κόσμο πολλά χρόνια. Έχνε δουλεύει, σωστά, σωστά. Δεν τρέπετε. Δεν Όχι, τρέπετε. δεν τρέπετε, σα απαντώ εγώ. Δεν τρέπετε. Σα παρακαλώ ε, πολύ, δεν έχετε, το έχετε το το το... στοιχεία. Τα μνημόνια πρέπει να τα ψηφίσουμε. Μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Θα... Να δεχθώ αυτή την κριτική, τη δέχομαι. Με τα χαρά. Άρα πρέπει να το, εγώ, το κάνουμε και τώρα, δε. Ούτω σα το είχα πει. Τη δέχομαι αυτή την κριτική, με τα χαρά. Γιατί από τότε που στην κατοχή που τρώγαμε τρει φασολάδε, μνημόνια ψηφίζαμε. Ήμουν γραμμένο σε τρία συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Θα εμεί θα τα πληρώσουμε. Γιατί να μην δε, δε, δεχτώ αυτή την κριτική. Ναι, καλα, Ε, παιδί μου με τα χαρά και με τα χαρά. Τσάμπα μετα... είναι. Έπρεπε νωρίτερα, τι νωρίτερα. Από την κατοχή μνημόνια υπογράφουμε. Ο συγκεκριμένο αξιότιμος κύριο και ικανότατο πρωθυπουργό είναι για υπογραφή. Του είχε ο αυτοφοράκια και υπάρχει και ο υπογραφάκια. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι, για να βάζει υπογραφέ. Για τίποτα άλλο. Ούτε δικιά του γνώμη έχει, ούτε τα παρακάτω. Με τα χαράς. Μόνο με τα χαράς. πανηγύρι. <χερ'> Έλα, αποστολή. Ένα. Έλα, ο Ναφικό είμαι από Αγγλία. Σε περνώ. Είμαι ακόμα από την έξοδο του Πάσχα εγώ εκεί. Oh, hello. Είχα Αναφερθήκατε στο Πάσχα. Κρατώ, όπω σα είπα, ω ότι ο κόσμο είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να the yeah. the Δεν yeah. <laughs> καλά, πού <laughs> στο διάλο <laughs> είσαι. Να σου, πω κάτι. να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι πιο ανησυχητικό. Να ήταν φτιαχτό και το Ισραήλ να πήρε αυτού του πόντου από ψεύτικα το κοινό ή το κοινό όντω να ψήφισε το Ισραήλ με τέτοιου πόντου. Γιατί δεν, κα... δεν έχει ικανό το κοινό να ψήφισε το Ισραήλ. Πώ δεν το έχω ικανό. Αλλά δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό. Θα είναι, είναι χειρότερο. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Εν περιπτώσει. Δεν μου λε καμιά παράσταση παιζί. Θα ενημερώσω. Ναι, Λε. λέγεται Έλα. έλα. έλα. Απ' τη γλυφάδα σ' εγώ παρμένω. Απ' τη γλυφάδα εγώ από την καβάλα. Τι <laughs> <laughs> <Σ'> αρέσει, <laughs> έλα, συντονιστούμε. Έλα, σου πω ένα μήνυμα στου ελληνικά ράδε, στου πολύ παθιώτε. Την πατρίδα σα, τη θρησκεία σα. Και γαμμό το μου χαμπέ της ασκούσε. Ένα μεγάλο. Ποιο μεγάλο το με παιχτό. Σε παίζω, σε παίζω. Πέφτο και γι' λέμε σαζάρι. Τόνο μην μα έρθει, μακάρι. Παίζω στο ζάρι. Στο ζάρι. Ωραίος, πολύ ωραίο, βεβαίω, βεβαίω. Είμαι πολύ ωραίο. Βεβαίω, βεβαίω. Κάντο μυζωτάκι, είσαι και μυζωτάκι, Θέλω καταρχά να Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια! Λεβαίος. Λεβαίος. Ναι, ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος. ο Αποστόλη. Οι λαοί φωνάζουν δυλατά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Εχθές μέλη και στελέχη του ΚΚΕ κανάνε αυτή τη διευκή κίνηση μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ, του κράτους ολοφόνου, διατρανώντας την πίστη για λευτεριά τη Παλαιστίνης. Όλος ο λαός να ξεσηκωθεί. πάει και η δικιά μας πόρτα. Έλα, Έλα, Έλα για προσταλή, εβδομάδα. Επίσης, Δεν μου λες. Όταν βάλανε αυτό το μαλάκα το Μητσοτάκη στην Εθνική Τράπεζα, στα κεντρικά της Εθνικής, ο Σιμήτης μαζί με τον διοικητή της Τράπεζας τότε. Σιμήτης ο Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Σιμήτης ο Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Α. Ah. Ο συμμήντη ο Πρωθυπουργό, ναι. Ανέλπιστο. Αυτό που ήταν ο Ανέλπιστο. Καλημέρα! Ανέλπιστο! Ο Ανέλπιστο έβαλε τον Ανεκδίγητο στην τράπεζα. εντάξει Κοίταξε να δει. Είχε κάποια σχέση με τον πατέρα, κάτι υποχρεώσει. Ξέρει πώ είναι αυτά. Ωραία. Και τι, δεν έκανε καλά. Θε να πει. Δεν έβαλε τον καλύτερο, τον πιο άριστο. Τον έβαλε. Μπήκα στο Χάρβαρτ από φίτη αριστούχο. Έβαλε το πιο άριστο και αφού έβαλε λοιπόν τον πιο άριστο, ξέρει σε όλε τι εθνικέ τη Ελλάδο, τα μικρά τα μαγαζάκια που είναι στι γειτονιέ, όταν πα να κάνει μια αίτηση για δάνειο σου λέει ο Διεθντή, εγώ θα το προωθήσω και θα πάρω και τηλέφωνο για να βγει όλα τα μικρά τα μαγαζιά τη εθνική, τη Τράπεζα τη Ελλάδο, τη αγροτική, όλων των τραπεζών, τα μικρά τα μαγαζάκια, για να εγκριθεί ένα δάνειο που έχει στα κεντρικά. Εκεί λοιπόν τα κεντρικά, ποιο ήταν ο ανέφτυμο ο οποίο Λάμβανε όλες αυτές τις εντήσεις Ποιος ήτανε Ο Κυριάκος Μπεν Σαλόμ Κυριάκος Μητσοτάκης Και γιατί ήταν ο δεν κατάλαβα Χτίσαμε σπίτια βέβαια μας βοήθησε Χρωστάμε ακόμα χρωστάμε Θα χρωστάμε για πάντα και θα μας τα παίρνουν οι τράπεζες Ναι και είχανε σχέδιο οι άνθρωποι, Από τότε ότι σχέδιο. Και δεν είχε σχέδιο να ακούσεις και το άλλο. Αυτός λοιπόν μετά από ένα διάστημα η υπόθεση επειδή τα δάνεια όλα αυτά που ενέκρινε κανένα δεν ήταν σωστό. Αυτά λοιπόν. Κουταμάρες. Η υπόθεση έφτασε στον Ισαγγελέα. Και τον στείλανε κατηγορούμενο στο ακροατήριο. Αυτό αποκλείεται. Μητσοτάκη σε Ισαγγελέα δεν παίζει. Ξέχνα το. Όμως έπρεπε αυτή την υπόθεση να περάσει μέσα από την Βουλή. τη Σύννεφο, τα μισά ισχύουνε, τα άλλα δεν ισχύουνε καν Και θα πρέπει τώρα αυτό να τα ακούσουμε και να συμφωνήσουμε και να, συμφωνήσουμε και να βγει η συμπέρασμα τάχα της <Ρι> Ναι Θα σου στείλω δυο πουλιά Θα σου στείλω δυο πουλιά Να σου δώσουν δυο πουλιά Να σου παίρουν δυο φιλιά Έχεις εσύ κόψη τελείωσε. ε. Σε έχει καταστρέψει ο Κασελάκης. Με Τι να κάνεις εγώ καταλαβαίνω. Είστε σαν διέξοδο το έχετε ρίξει τρελίτσα, δεν βγαίνει αλλιώ, Λογικό. Ο Στέφανο Μαλάκα θα σε γαμίσει. Θυμάσαι τι μου έλεγε να, να βάλουμε στο ύκημα. Το κάθα να περάσει το Στέφανο. Μπορεί λούγκρα να σε περάσει ο νανογιλέκοτρο, Μαλάκα. Αχ, να δω να ψηφίζει Στέφανο και τι άλλο. Δεν ξέρω, άσε με λάρε. Εσύ κοίτανε Μαλάκα, τι ψηφίζει. Ο πιστοδρομικό Μαλάκα είχε αλλάξει ο κόσμο και εσύ εκεί κολλημένο. Κοιτάξτε να δείτε και εσύ και ο άλλο πάει καλά. Ο Στέφανος είναι, πάει είναι πάει ο κόσμο που άλλαξε. Περάσει, ε, ο... Παιδιά, στήφανο, στέφανο, που άλλαξε. όλη Στέφανο. Όλη Στέφανο για να ξεμπερδεύουμε τώρα, Με την αλλαγή, όλοι οι φοπλιστέ είμαστε. Που ήθελε να τα βάλει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, μαλά. Σε τεράστιο να νοηγηλέκο, μορήξε κάτι να το κοιτάξετε να κάνετε καλά, έκτακτο συνέδριο. Μήπω κάτι δεν κάνετε καλά. Τι μαλακίε, Δεν μου λε, τι κάνει η τι κάνει. Τι κάνει, καλά είναι. Καλά χαιρετάει. Ναι, γεια σου φίλε Αποστόλη, και εμεί ευτέ το βράδυ οι συνταξιούχοι είμαστε απάνω στα προπύλια στην Αθήνα για να δώσουμε την αλληλεγγύη μα στον Παλαισθηνιακό λαό. Ενώνουμε τη φωνή μα με του φοιτητέ σε όλο τον κόσμο, γινόμαστε ένα ακόμα κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό απέναντι στου πολέμου που για τα κέρδη σκορπούν το θάνατο. Καθένα έχει την ευθύνη να μην μείνει σιωπηλός, αν θέλει να λέγεσαι άνθρωπος πρέπει να βγεις στο δρόμο να φωνάξεις Λευτεριά στην Παλαιστίνη Καλύτερα από όλους. Γνωρίζουν μια πολιτική γενιά αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον για 100 χρόνια κάνουν μια δουλειά. Τι λε: Δηλαδή, όταν έχει μια επιχείρηση και την ξεκινά από ένα μικρό μαγαζάκι και τη μεγαλώνει και την κάνει ανώνυμη και πολιεθνική εταιρεία, είναι λογικό αφού την παίρνει από ένα μικρό μαγαζάκι, από ένα περιπτεράκι και τη μεγαλώνει και την κάνει τεράστια, λογικό είναι να είσαι πρωτοπόρο. Τι λε: Και όσα πιο πολλά χρόνια είναι μια εταιρεία, ναι? τόσο καλύτερη και ποιοτικότερη και αποτελεσματική. Ετέλειωσε! Ε, Ετέλειωσε! Το 1878! Αχ, δεν μπορώ! Αλλά όχι, δε όχι, δεν θα πω. πάω στο 1800! Έλα, για! Να σου πω πόσα δι χρωστάνε με τώρα, σήμερα! Ε, πάω 500 εκατομμύρια, κάτι χαζά! 400 δι εκατομμύρια και την προηγούμενη φορά μπήκαμε στο μνημόνιο με 210. Λοιπόν, έλα! Στο Η Νέα Δημοκρατία, ζω το μισοτάκι! Ελά, πω το λέει. Αν βγει ένα μαλάκα φασίστα γελίο ψεκασμένο και πει σήμερα ότι έχει 30 βαθμού Κελσίου, εγώ πρέπει να διαφωνήσω μαζί του επειδή το λέει ένα μαλάκα φασίστα ψεκασμένο ή πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει 30 βαθμού Κελσίου. Εξαρτάται. Επειδή το λέει ένα μαλάκα φασίστα, πάντω πρέπει να το εξετάσει. Μπράβο, πρέπει να το εξετάσω. Θέλω να πω για ό,τι έλεγε ο μαλάκα ο Σοβελόπουλο για να εξυπηρετήσει του σκοπού του. Συμφωνώ. Γιατί μιλάνε κάποιοι για τα εγκλήματα, τα ειδίθεν εγκλήματα του κομμουνισμού, του Στάλιν, του ΜΑΟ. Ξέρει πόσα εκατομμύρια έχει φάει Ο Λεοπόλδο, στον κογό. Πώ. 12 εκατομμύρια. Καλά 12 είναι. εκατομμύρια κογέζου έχει σκοτώσει ο Λεοπόδτο. Δεν θα πειράζει κανέναν οπαδό καμία ελληνική ομάδα οποιοδήποτε απόγοντα του Λεοπόλδου. Οι Βέλιο, εκτό από τα σρουφάκια δεν έχουν καμία προσφορά στην ανθρωπότητα, δηλαδή το καλύτερο που έχουν κάνει με τα ρουφάκια. Και πρέπει λίγο βέβαια ο βελόπουλο το λέει αποφασισμό ότι είμαστε οι Έλληνε ανώτεροι από του Ευρωπαίου. Κανίβαλοι! Που σα κάναμε ανθρώπου να σκέφτεσαι και να βρεματάσει τα δύο. Πηθύια! Επιφύκια! Εγώ θα σα το λέω αν την περιαλιστή. Ότι ασχολούμαστε τώρα με τα δίθεν εγκλήματα του κομμουνισμού και πρέπει να απολογούμαστε αν έχει κάνει κάτι ο Μάο ή ο Στάλιν. Αν βάλει στα εγκλήματα του υπεριαλισμού. μάο, μάο, μάο, μάο. Α, συγγνώμη. Όχι, άλλο είναι. Ναι. ναι. ναι. Αν βάλει μόνο οι Ινδιάνοι είναι νομίζω εκατό εκατομμύρια. Γενοκτονία εκατό εκατομμυρίων. Αν βάλει Ινδιάνου, Αφρικάνου, το τι έχουν φάει Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Αμερικάνοι, δεν κάνουν τίποτα. Ο Στάλιν και ο Μάο δεν έχουν φάει τίποτα. Και τι για θα, θα λοιπόν... γίνει, θα μην θα μείνουνε. Έλα σε παρακαλώ, να σκεφτόμαστε. Αρχίστε τώρα με τα εγκλήματα, λοιπόν. Γαμώ την Ευρώπη σα. Αποσόλη μου, συγχαρητήρια γιατί κάνετε και κάτι τελευταίο. Είστε μοναδική εκπομπή εσεί και η Αρδύλα, που λέτε το έγκλημα και όχι το δυστύχμα των τεμπον. Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Ναι. Ναι, καλημέρα ο Μαρπόνι. Παλίμονο. Υπάρχει μέρα που δεν χάνει. Όχι, Οι βρήκες γραμμή θα πάρω. Πες, θα κάνουμε ιδανό. Είναι ελληνικέ επιγραφέ σε όλη την Αμερική και στη Βόρεια και παντού. Κάτσι, μ' το καλύτερο. Είχε και καλύτερο. Θέλω Κι ήμουν εντάξει και με αυτό. Πριν Αλάσκα, 9.000 αεροσκάφη χάθηκαν. Πριν oh. Αλάσκα, αγαπητέ, το αφτάσαμε πρώτα. στην Αλάσκα. Δεν λύσαμε ε, τα δικά μα και έχουμε φτάσει στην Αλάσκα. Το λένε τρίγωνο Βερμούδων τη Αλάσκα. Ε, καλά, όταν τον πούν τετράγωνο, τα λέμε. I'm <laughs>